Σας, για χαρά στους ακροατές του newscast τελευταίο επεισόδιο για τη σεζόν και πεντηκόστοτερα από επεισόδιο Πότε φτάσαμε τα 54 επεισόδια παιδιά απίστευτο έτσι δεν θα μας υπολογίσεις Ναι, λοιπόν, ναι, τα ξεχνάω Συγγνώμη, κάθε φορά πρέπει να λέω το δοκιματάκι, να κάποια πράγματα τα ξεχνάω Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι του Άγγελου Πόσο έχουμε, Άγγελε, μεριομηνία 22, 22 Ιουνίου, Ιουνίου, Ιουνίου 20, έτσι, έτσι. Έτσι, είμαι ο Χρήστος και μαζί μας είναι και όπως όλοις. Γεια. Όπως όλοις είπαμε. Εντάξει, εγώ είμαι πιο πριν και μετά δεν άφησε γιαγιά, οπότε έχω το για πώς Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να είναι καλύτερο. για Ναι, για Βασικά πήγα χαλκιδική, είχε λίγο κύμα. Και... εντάξει, δεν ε, Σάββατο συνήθως είναι τόσο και εκεί πάει Ναι, οπότε, σωστό. Οπότε. Και δεν βρήκαμε και κίνηση στο γυρισμό. Ναι. Δηλαδή ήρθαμε σε 40 λεπτά. Ε, αυτό θετικό είναι. Ε, καλά. Είπες ότι πάνε και γυναίκα και εκείνοι στο. Σωστό. Τους ναι. κίνηση. Στο... Ε, πάνε σάββατο, το... σάββατο και μένουν το βράδυ εκεί. Ε, πάνε και, και εκείνη Και όπως μπει στο κλίμα του καλοκαιριού. Γι' αυτό είναι και το τελευταίο podcast. Σιγά σιγά να, να πηγαίνουμε κι όπως φυσικά ευχόμαστε και σε εσάς το ίδιο Και αυτό επιθυμούμε δια ημάς, με υψηλό <coughs> <με ύψιλο. coughs> Ωραία, <coughs> ωραία ε, Δεν ξέρω αν θα βγει καλό το μέχρι το podcast γιατί είμαστε και λίγο εργαλωτικοί, αλλά κάτι καλά πρόκειται Γιατί είμαστε <coughs> εργαλωτικοί, εδώ πέρα έχουμε ήδη 3-5 θέματα ε, Πες τα θέματα, Ας περιμένω Θα μας όπως όλες τα θέματα που λέει πάντα, <coughs> ξέρω εγώ <coughs> Σήμερα το πρωί είναι λίγο πιο διασκεδαστικά και πιο ανάλαφα και καλοκαιρινά και όχι τεχνολογικά και τέτοια. Και πιο... έχουν και ένα έτσι ιδιαίτερο χρώμα α πούμε ανοιχτό καλοκαιρινό. Για πες. Ωραία. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο είναι το ίδιο, ίδιο ενδιαφέρον με τα προηγούμενα και ας λένε οι άλλοι ότι δεν είναι καλό και θα αποτύχει. Όχι άλλο οι άλλοι, οπότε. Οι κακές γλώσσες. Ωραία. Ε... Και ο Αγροτής μπορεί να περιμένει να... Να... να ακούσει τα εξής. Ε, τα λέμε σε σειρά από το γράφη, έτσι. Ναι. Ε, όσον αφορά θέματα σπορ, <Σιχάνη> ο Ναδάλαπο Ντιχάνη για δεύτερη φορά και μετά το, την αποτυχία του και αποκλεισμό από τον Λάγκαρος δηλώνεται ότι δεν θα συμμετάσχει στο Wimbleton ε, Θα μιλήσουμε για το Rockwave Festival που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο καιρό ποιοι θα είναι οι καντές που θα συμμετάσχουν γιατί πρέπει κάποιος να το δει και γιατί όχι Γενικότερα τον Άντιλώ θα τον παραφράσω λιγάκι ε, Θα πούμε μερικές λεπτομέρειες για το πως κατέληξε η προσπάθεια του ε, βάσκου που ήταν ο Πουδηλάτσος, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τα Τρίκαλα και να γυρίσει πίσω Θα δούμε πώς κατέληξε το όλο αυτό και αν τα κατάφερε ή όχι, τελικά ε, Θα μιλήσουμε για ένα ε, άρθρο το οποίο, για το οποίο νευστήκαμε από την πρόσφατη τραγωδία με τα παιδιά τα οποία πνίγηκαν στην πισίνα Θα πούμε κάποια tips για το πώς μπορεί αυτό να αποφευχθεί έτσι ώστε αν πάτε οικογενειακά σε κάποια πισίνα να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και θα κλείσουμε με τις top 10 επιλογές για ελληνικές παραλίες όπου μπορεί κάποιος να επισκεφθεί για να περάσει ένα όμορφο καλοκαίρι εντός Ελλάδας και το 2009. Α, ah, υπέροχα! Εντάξει, <χω> <ς> έχει λίγο απ' όλα νομίζω. Ε, στον ενδιάμεσο, στην αρχή και στο τέλος θα υπάρχουν ηλικιότητες και όχι μόνο στο τέλος όπως συνήθως, για να σας κάνω να ακούσετε ολόκληρο το επεισόδιο. Τώρα σε τι θα έχει για να κερδίσει το διαθέτει. Ενδιάμεσα ε, θα βάλουμε και καμιά αριθότητα ε, Εντάξει, βασικά επειδή τώρα είναι τιμήχογράφηση, φαντάζομαι θα βάλουμε κανέτικο για πλάκα ή αρχή στη μέση του τέλο που μας βολέψει Ίσως πούμε και καμιά παραπάνω χαζομάρο μεταξύ μας. γενικά είναι λίγο χαλαρό το κλίμα προσπαθούμε. Και, σήμερα, και να τονίσω ότι εγώ πριν δεν είπα ότι θα αποτύχει το podcast, είπα ότι δεν ξέρω θα βγει καλό. Εξεφασα την απορία θα δούμε. Εντάξει, θα το πούνε οι ακροατές, μετά. Επίσης και για να πείτε αν βγήκε καλό ή όχι, επιθυμίζουμε το καινούργιο σύστημα που έχει βάλει ο Άγγελος για τα audio τώρα, comments. Πες τώρα, πες τώρα, πες τώρα. Πες τώρα, δεν το ξέρω. Πες το σχέδιο. Λοιπόν, <laughs> αφήνετε <laughs> audio comment ως εξής. Παίρνετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, είτε κινητό, είτε σταθερό, είτε Skype, είτε οτιδήποτε. Καλείτε στον αριθμό 2311 20 90 70. Δεν θα απαντήσει κανείς, μόνο ο τηλεφωνητής, δεν θα το σηκώσει λιδικά, θα βγει ο τηλεοφωνητής, αφήστε το μήνυμά σας και σε 3 δευτερόλεπτα θα έχει φτάσει σε εμάς MP3 μορφή στο email. Λοιπόν. Το ακούμε, το βάζουμε στο επόμενο επεισόδιο, ή αν πείτε να μην το βάλουμε, δεν θα το βάλουμε, απλά θα το ακούσουμε. Ή πείτε οτι οτιδήποτε νομίζετε, αφήστε το σχόλιο σας, πείτε ένα «για», βρήστε, ε, ε, το πόνο σας, το κανημό σας δεν ξέρω εγώ τι νομίζετε. 23, 23, 11, 20, 90, 70. Εύκολε. Επίσης μην κάνετε φάρση γιατί δεν εμείς. Τελικώς. 8 και άντε, κανένα. Και δύο Και δύο και τρία και και φίλους. μπορείς να αυτόν τον τρόπο και για παλιά έτσι. Πείτε ότι ο κόμμα για το 12. Αφήστε πείτε ποιος είναι, ξέρω ή ποιος όχι. Θα στείλω εγώ για το 12. Εντάξει, εγώ θα λάβω το 15, το 3 και θα γεμίσουμε Οκ, okay, λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Πάμε στα θέματα. It's a conjunction with the minute interruption the that got sensation keeps in the sadness reaction. We know that. Και ξεκινώντα σιγά σιγά τα άρθρα για αυτό το επεισόδιο, θα αρχίσουμε όπω είπαμε με ένα αθλητικό άρθρο που έχει να κάνει με τον κόσμο του τέννη. Στο οποίο στη φετινή σεζόν έχουμε αρκετέ εκπλήξει μπορώ να πω, δεν ξέρω τι λέτε κι εσεί. Εγώ είμαι το Ναδάλ. <laughs> Γιατί, εντάξει δεν είναι και έκπληξη. Ε, είναι εκπληκτή, εντάξει. Όχι, ε, όχι ε, εκπληκτή, αλλά τροπές τα λέγαμε. Ναι, αλλά δεν, είναι... δεν κέρδισε κανένας από τους Γιώργους ε, Εντάξει, απλώς είναι ότι ήταν έκπληξη. Αλλά κάτσε να πούμε λίγο τι εννοούμε. εννοούμε. Ε, καταρχάς να πούμε ότι είχε ολοκληρωθεί η διοργάνωση του Ρολάν Καρόζ για το 2009 και είμαστε στα πρόθυρα του να αρχίσει αυτή του Wimbledon ε, Θυμίζουμε το Ρολάν Καρόζ διεξάγεται στο Παρίσι. Ε, το Wimbledon και <laughs> όσον αφορά την διοργάνωση του Roland τελείωσε με αποκλεισμό του ε, Ναδάλ του Ράφαλ Ναδάλ σε γύρω αρκετά πριν το τελικό, νομίζω στα πρώη τελικά δεν κάτι τέτοια δεν κάνω και... λάθος ε, ε, ε, ε. Ε, ε, από τον Söderling ε, ο οποίος και τελικά αντιμετώπισε τον ε, Roger Federer ε, στο τελικό για την διεκδίξη του τίτλου yeah. προφανώς ε, μάλλον αυτό που αναμέναμε ήταν να χάσει ο Αντολίν και αυτό έγινε, τελικά κέρδισε ο Ρόζερς Φέντερερ που κυνηγούσε για πάρα πολύ καιρό ένα ρολάγκαρός στο να μπει και αυτό στο ενεργητικό του που δεν έχει κανένα μέχρι τώρα και με, το, με την κατάκτηση του τέλου αυτού κέρδισε το 14ο Grand Slam της καριέρας του που τον φέρνει ισόβαθμα με το αντίστοιχο ρεκόρ του Πιτ Σάμπρας που ήταν νομίζω και το μεγαλύτερο που υπήρχε, δηλαδή τον ισοφάρισε οπότε ε, και θα έχει το οποίο... να ξεπεράσει. Ναι, ακριβώ γιατί θα έχει την ευκαιρία να το ξεπεράσει γιατί ο Ράφαλ Ναμπάλ, ενώ μετά τη, μετά τη λήξη του Ραν Καρόσχευ είχε κάνει δήλωση ότι θα τα πούμε στο Wimbledon όσον αφορά την αποχώρησή μου με τον Roger Federer, ε, τώρα βγαίνει και δηλώνει κάτι καινούριο, ότι δηλαδή δεν θα συμμετάσχει καθόλου στην διοργάνωση του Wimbledon για φέτος, γιατί ε, ε, λόγω κάποιου τραυματισμού που έχει ουστίσει στο πόδιο με τον λάθος, για να δούμε την πηγή μας. Ε, ε, ναι, οκτώβο, είναι... ε, δεν θα, θεωρεί ότι δεν είναι καλό για αυτό να προσπαθήσει να πιεστεί τώρα για να παίξει ο γουμπλιντον και είναι καλύτερα για αυτό να εξασκηθεί και να προποληθεί, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να είναι πολύ πιο δυνατός για τα επόμενα Grand Slam που έρχονται. Πολύ λογικό μου Είναι μια λογική κίνηση, απ, απλά αυτό δίνει παράλληλα την ευκαιρία όπως είπε και ο Άγγλος στον Φέντερ να περάσει μπροστά στην ιστορία του Grand Slam όσον αφορά τον Arialdo. Ε, ναι, ε, εντάξει, ακριβώς. Και... Ε, αν έπαιζε ο Ναδάλ και κέρδιζε, ε, δεν κέρδιζε το Arialdo, κέρδιζε στο επόμενο turnover που θα ε, Κοίταξε, βασικά αν, αν δεν μπορεί να αγωνιστεί για λόγους του τραυματισμού, είναι λογικό. Δηλαδή, και ε, ναι, δε, δε, σκάλι, και ε. να πάει να παίξει μπορεί ας πούμε, να μην είναι στη, στη, στη, στη φάση να κερδίσει mm -hmm. μεγάλους αγώνες. Οπότε καλύτερα να μην γίνει ρεζιλάνθρωπος, να ετοιμαστεί και, mm -hmm. και να παίξει πίματα. Ε, βασικά το προβληματισμός νομίζω του Ναδάλ δεν είναι τόσο στο MiG ρεζίλιο όσο μην πάει για να κερδίσει έναν τίτλο και επειδή χειρότερη η κατάστασή του και δεν μπορεί ε, να παίξει και να για αυτό, τα άλλα τρία grand σλάμ ε, Το οποίο εντάξει είναι λίγο υπερβολή. Ε, ε, ε, μετά το MiG νίκαμε ποιο είναι το, το Australian Open. Αν δεν κάνω λάθο yeah. γίνεται το USA πρώτο και μετά το Australian Open αυτή τη σειρά. Πάντω αυτό που έγινε πριν το ROLAN το οποίο mm. κέρδισε πάλι ο FedER ήταν το USA Open. Όχι. Στην Ποιος Μα, το πήρε. Στην Στη Μαδίτη το κέρδισε το Ναδάλω... δεν ήταν Grand Slam. Α, ήταν άλλος τέτοιο. Ήτανε... Δεν ξέρω τι ήταν. Στη Μαδίτη ναι. το κέρδισε. Να θυμάμαι. Το είχε πει κάποιος παρουσιαστής. Εντάξει, τέλος Τέλο πάντων, είχα την αίσθηση ότι στο Αυστραλιανό τον Ναδάλω τον κέρδισε ο Φέτερ, αλλά μπορεί να είναι το λάθος. και εκεί. Ναι, ναι, οκ, μπορεί να είναι. Λοιπόν, τελειώνοντας το αρχ, το σχόλιο αυτό. Να πούμε ότι ο Φέντερ κάνει το ρεκόρ που είναι προηγουμένως αρκετά νεαρή ηλικία. Δηλαδή πολύ πιο νέος από... δεν ξέρω ακριβώς την ηλικία. Αυτό που λέει όμως το άρθρο και αξίζει να το πούμε. Ναι, για πες είναι ότι ο Pits Ambras κατάφερε να πάρει 14 Grand Slums σε 52 αγώνες σε 52 συμμετοχές δηλαδή, <Εχ> ενώ ο Fedren μόλις σε 40 δηλαδή μιλάμε για 12 Grand slam λιγότερα στο οποίο συμμετείχε ε, άρα αυτό το φέρνει και ηλικιακά αρκετά νεότερο <Εσύν> νομίζω, αι τώρα θα βρει ο Άγγλος στην ηλικία, θα τι θα την πω Αν <Εσύν> λοιπόν, <Εσύν> ξέρω εγώ, 20, 27, Από Παραπάνω είναι, παραπάνω είναι Γινημέως το 81 είναι 28 28. Ο Σάμπρος πρέπει να ήταν 30 ή 31, όχι μόλι. Που το έλεγε, δηλαδή, τη μέρα που ακολουθούσα το τελικό. Εγώ πιστεύω που ήταν λίγο τον Ρωρά πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ άγχος ο Φέντερος. Yeah. Μέχρι τον τελικό. Δηλαδή, αν τον βλέπατε στους αγώνες πριν τον τελικό, θα λέγατε ότι δεν ήταν α πούμε αυτός του, ήταν πολύ κατ... κατώτερο στον περιστάσιο, αν και κέρδισε. Αλλά μόλις έφτασε τον τελικό και έχοντας ένα αντίπαλ πολύ από αυτόνα, Δηλαδή τον ξέσχισε τον άλλο, Τον είχε διαβάσει πολύ καλά και δεν είχε το άγχος ενός μεγάλου αντιπάλου α πούμε απέναντί του. Όπως ήταν ο Παστάλου Ναδάλ. Οπότε ήταν εντάξει βγήκε πολύ καλά το παιχνίδι. Επί το τελείωσε 3-0 αυτό το παιχνίδι. Επί της ευκαιίας, ο Ναδάλ έχει πέσει από τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας καθάρισης. Όχι, όχι, όχι. Τον είχε περάσει το Φέντερ. Ο Φέντερ εντάξει τον είχε περάσει. Νομίζω ότι πέσει και από την δεύτερη. Όχι, όχι. πρώτο είναι ακόμα. Ο Κώμα είναι πρώτος, ναι. Ο Ναδάλ. Ναι. Έτσι νομίζω. Πρώτος είναι θα δεν Αυτό που είχα ακούσει εγώ από διάφορες ε, ας το πούμε, διάφορα σχόλια που γίνονται κατηδάκια τη διοργανωσης γιατι γιατί υπάρχει κούλησα 2-3 μάτς και φυσικά του τελικού ε, Λέγαν ότι ο Φέντρων είναι ένα τα πάνω του, του έκανε την ανατροπή σε το παιχνίδι που από 2-3 έτο γύρισε σε 3-2 και κέρδισε τον άλλον να ουσιαστικά στην εκπνοή του χρόνου... Στην mm, το στο τελικό, πάλι τα βρήκε λίγο σκούρα. Στην επιτελικό τα βρήκε σκούρα, στο τελικό που το παρακολουθούσα ολόκληρο από την αρχή ως το τέλος, έπαιξε καλλιτεχνικό τένντς. Δηλαδή για μένα μπορεί να είχε και 7-8 διαφορετικούς τρόπους παίξήματος που πολλοί λένε ότι τους είχε προετοιμάσει για τον αδάλ έτσι και απλά τους εφάρμουσε όπου βρήκε, ξέρω Γιατί έπαιζε και τέννης χόρτου και τέννης χώματος και με γρήγορες παραφορές και με τον ανεβαίνει ψηλά. Τέλος πάντων έκανε ένα ποικιλόμορφο παιχνίδι, ας το πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι είναι η επιδόση τους που φυσικά δεν θα είναι το ίδιο χωρίς το... τη συμμετοχή του Ναδάλ και επίσης δεν, δεν είναι σίγουρο θα πάει το 15ο... Προφανώς δεν είναι σίγουρο, απλά έχει αυξημένες πιθανότητες. Αυτός πάντως που είναι. τον αντιμετώπισε στον Μη τελικό αεροσκάφη νομίζω, δεν θυμάμαι. Όχι, ο ήταν. Πώς, στον... Στον... Στον στον ίντελικό, δελικό, στον ε, τον δυσκόλισε πάρα ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια στον ε, τελικό ο Federer πήγε πολύ καλά με Asos, δηλαδή σε κάποια φάση κατά τη μέση του αγώνα ήταν νομίζω η διαφορά 12-2 δηλαδή πολύ καλά α το πούμε. Τώρα φυσικά με άλλο αντίπαλο ίσως να πήγαινε και χειρότερα, έτσι. Αναμένουμε μάλλον τα αποτελέσματα του, ε, το του και... και βλέπουμε. Okay. Το ερχόμενο Σάββατο αρχίζει το Rockway Festival στη Μαλακάσα, στο Tera Vibe 10 χιλιόμετρο έξω από την Αθήνα Στι... Το Σάββατο, στις 27 έκτου, έχουμε τους Plasibo και τον Moby Γνωστοί πολύ, γνωστοί καλλιτέχνες Οι Plasibo θα πούνε και το καινόιο δίσκο που βγήκε την πρώτη εβδομάδα Στάνταρ Νομίζω παρουσίαζει δίσκο που θα κάνουν και θα μπουν και τα παλιά Έχει ένα-δύο έργο ή ε, άλλα Επίσης παίζουν το Σάββατο η Google Μπορντέλο η Φόρλς <laughs> ε, και η Άβιβ ε, Τζέφεν. Okay. Ε, την Κυριακή ε, έχουμε τους ε, The Killers έτσι. με το γνωστό... πώς το τραγούδι κοινότο? Ο Somebody Tollby. Somebody Tollby. Και την και Duffy. Και το καινούριο το τραγούδι τους που είναι το Are We Human or Are We Dancers. Okay. Και την Duffy, ναι. η οποία ξέρετε τι είναι, έτσι. <laughs> ναι, ναι, ξέρετε. Ναι, Συνήθως ναι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, με το Φέσεις είναι... Οκ, ας Μη το πείσουμε. Τη <laughs> Δευτέρα... 29 έχουμε 29 του, 29 του μηνός, έχουμε τους Smotley Crew, Master Magnet, Wasp, καλά αυτοί Wasp έχουν έρθει 10.000 φορές yeah. Ark Enemy, Voivode και Loren Harris Και <σχερνά> <σχερνά> ο πώς είναι ο Λόρεν Χάρις Κατά τη δουλειά μας τον παιδεύουμε και Χάρντι που ήταν ο Χωδρός και Και την τρίτη, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πρώτη φορά τέσσερις μέρες, αν δεν κάνω λάθος έτσι. η τρίτη είναι η τέτοιη αλλά σαν τα τρίσι Την τρίτη συγκεντρώνται κακία νομίζω έτσι. Ναι, είναι κακία, παιδιά. Την τρίτη πάμε <laughs> όλοι για να δείρουμε και να φάμε ξύλο. Slipknot, Mastodon, Down, Saxon, Saxon φοβεύει έτσι. Lita fort αυτή έχει τραγουδίσει μαζί με τον... Όζι ε, osbourne ένα πολύ καλό τραγουδάκι. Και με τον Carver, νομίζω έχει κάνει η <laughs> Όχι, μια πολύ ωραία παράδειξη. Θα σας την μετά να την ακούσετε. Θα <laughs> ε, torch. Μάλιστα. Ε, γενικά τα αστεία κυμαίνονται από 40 ως 70 και σχετικό παραπάνω στους γνωστούς Εντάξει, νορμάλ, για τέτοιο event φαντάζομαι Δεν είμαι ακριβώς σίγουρο για τις τιμές, αλλά οκ okay. Εντάξει παιδί μου, πάνω κάτω εκεί είναι, τώρα... Ε παιδιά, εντάξει τώρα που γίνεται... Γίνεται, γίνεται, μαλακάσα, μαλακάσα. Ε, Συγγνώμη τώρα, δεν έχει δυνατό όνομα δεν είναι το είναι είναι δυνατό όνομα δεν ήταν είναι... Άπαξη, είπα, στο... Βουέ, Μπολτον, θα ήταν Μάικιν Μπόλτον, άποξες, είπατε Μάικιν Μπόλτον στο Rock θα ή... ναι, αλλά δεν είναι στο Rock Το δυνατό όνομα είναι The The The σύμπορ, <laughs> η Τύφλα και ο Εντάξει τώρα, έχω Και η Κίγλες Και η Ντάφιν Τι είναι, δύο τραγούδια και αυτά, να το το εκτός από του που είχαν έρθει 4 Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε γνωστό. <Cut> ναι είναι αλλά δεν το θεωρώ ας πούμε Για πάμε τώρα, μην, μην, μην πας της Η Metal είναι πώς, εγώ κάτω τις αυτούς. Ε, ναι, δηλαδή τώρα... Όταν λες α πούμε και μόμπι, αυτή δεν είναι καν Metal. Τι μένει. Αυτή είναι η Rock's Είναι η Rock's Alternative, Σωστά. Ε, Alternative είναι και οι Killer's βασικά θεωρώ. HARD ROCK, METAL, Is METAL ROCK, rock. Ναι. <laughs> Μετασχέτω <laughs> Κιχεύμε το, χωρίς λάβος Εντάξει, τώρα οι WASP έχουν έρθει καμιλιάες φορές, έχουμε δει να πούμε, οκ okay. Οι WASP ε, έχουν ah, έρθει του. και οι τέτοιοι, οι WITHIN TEMPTATION Εντάξει, έρθει τα πολύ καλή πράγματα, <laughs> για συγγνώμη κιόλας Ταιδιά, <laughs> <laughs> απ' το ROKWAVE άμας ακούτε, τι <laughs> λέμε τώρα Αφήστε να δημιουργήσουμε Οκ Εντάξει έχουμε δει τόσα συγκροτήματα ξανά και ξανά. Βάλτε δε κάποιον άλλον. Έλες δηλαδή. Εντάξει πάντως έχει μεγάλο ονόματα τώρα άμα δεν σε αίσουν σε ζημιά. Έχουν ξανάρθει. Εντάξει έχουν ξανάρθει. Εντάξει δεν κοίτα πηγαίνει καθόλου στο βουέλι και να βλέπεις ότι τα ίδια ονόματα. Μετά τους συνηθίσεις και δεν πηγαίνεις καν. Δεν είναι τίποτα άλλο. Άντε τώρα. Εντάξει και ο έχει ξανάρθει. Και η Πλασίμπο. Η Πλασίμπο ποτέ αυτή. Ας παίξει ήταν η... Έχεις παίρνει έρθει εδώ στην Εκδησού που παίξαμε. Ναι, όχι, παίρνει πρόεδρος. Έχουν έρθει στο rock Wave. Ας εντάξει. Νομίζω, πάνε. αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. στην του 4 Ιουλίου. Καλές, κόλπους παίξουν παντού, έτσι. Ακριβώς παίξουν. Μυτιλίδη, Χανιά, Λάρισα, Αθήνα. Στο φεστιβάλ του Άρδα στην... Σε εμάς. Η... Όχι. Στο νέος <Φου> πάντων. <Φου> <Φου> <Φου> <Φου> στην Ξάρθη, στο AUX, στο κήπεδο της Ξάρθης. Αυτά. Με εκεί Εντάξει, έχουμε περιοδία αλλά μόνο στην Ελλάδα. Είμα ναι, τώρα σημα... να κάνει περιοδία από τον κόσμο, αυτοί κάνουν περιοδία στην Ελλάδα. Πανελλήνια. Ε, Πανελλήνια, περιοδία. Δεν έχω τη Θεσσαλονίκη, όμως. Ε, α, και παίξει τώρα παίξει που μιλάμε παίξει, για συναυλίες... Επίσης που ε, πάμε ε, την εβδομάδα, πες χρήστο, πες χρήστο. Πάμε στη Λόλυνα Μακείνιτς. Έτσι. 9.30, 28 Ιουνίου, στο... στη Μόνη Λαζαριστό Αν να ζήσεις το άτομα με το καπελάκι που λέει, νιούς φίλτερες πάλι, για να βάλεις τρίτη να βάλω με το καπελάκι όλοι φάζοντας Ξέρετε Λοιπόν, ε, τώρα για συναυλίες, στην τρίτη Ναι Όποιος ακορατής ψήνεται να έρθει Και είναι λάτρης και φαν των Pink Floyd Δεν νομίζω να είναι κανείς Τον Pink Floyd το, Ναι αυτό ε, Έχει στο Μήλο Ένα tribute band παίζει τραγούδια των Pink Floyds το Big Floyd. Σκέτο. Αν θέλετε είναι 15 ευρώ είσοδος. Ποιο είναι το Big Band. Λέγεται The Great Gig in the Sky. Είναι από τραγούδι το Big Floyd αυτό. Οκ. Okay. Ε, νομίζω ότι είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Αν δεν κάνω λάθος. Καλάς. Εντάξει, Μήλος ε, έχει κρυβαστήρια γενικά. Αν ε, γενικά έχει κρυβαστήρια, άμα δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε. 9 η ώρα ανήκουν οι πύλε. <laughs> οι πύλε. <laughs> της γκόντορ της φωτιάς. τρίκο και τι άλλο είχαμε να πούμε για συναυλίες, α έχονται και οι Αρκάδες Σεπτέμβριο, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο αυτά, μπρολά μου Πρέπει να φάμε ένα έκτακτο μόνο γι' αυτό στο πριν 2 λεπτά Αυτά για συναυλίες, καλά να περάστε Καλή υγεία Και καλό ξύλο αν πάτε στη μέτρα σκηνή Καλά παιδιά Καλά παιδιά Εντάξει, λίγο δέρνουν και σπάνοι και βιάζουν, αλλά εντάξει κατά μια χαρά Αυτά Πάμε στο άρθρο μωρό και πισίνα. Πώς θα προστατεύσετε τα μωρά σας... Πώς είναι το παιδί μου και εγώ... Είναι ε, μωρό, μωρό και πισίνα. Πώς θα προστατεύσετε τα παιδιά σας όταν βρίσκονται κοντά στην πισίνα. Για να μην πνιγούν. Για να μην πνιγούν. Κυρίως. Και για να μην καούν. Τον ήλιο. Καλά για τον ήλιο εγώ βάζω ένα μπλουζάκι λίγο με αμπέλιτσα σου και ένα καπελάκι και εντάξει. Για την πισίνα πάλι αφήστε τα έξω από την πισίνα ε, και δεν Για την πισίνα είχαμε 2-3 ατυχή περιστατικά τις τελευταίες μέρες. Και δεχομένως ήμασταν δε, δε, δε. δε, ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού α πούμε γιατί λίγο τραγικό, ναι. και άλλα περιστατικά. Όχι πως η μαγική θα είναι στο τέλος θα είναι εντάξεις. Ακούστε βούμε, μας αλλά, και δεν θα χάσετε. Λοιπόν ας πούμε δώδεκα συμβουλές εμ, για να αποφύγουμε δυσλειτουργήσεις. Και ασφαλής νομίσμα. Και εποπτεία. Τα λέμε από λοιπόν. ένα. Ε, θα σου πεις και δύο σύμφωνα. Μήπως εγώ είμαι λίγο πλάκι από την οθόνη. Εντάξει θα λέμε από ένα από τον Άγγελ. Ξεκινώ το πρώτο. Λοιπόν ποτέ μην αφήνετε μόνο τα παιδιά σας μέσα ή κοντά στην πισίνα. Πάντα να έτσι πολύ κοντά τους είτε βρίσκονται μέσα στο νερό είτε όχι. Και το λέμε πολύ κοντά, πολύ κοντά. Αυτοκόλλητα. Δηλαδή μην τα βλέπει τα πλάκα όπως στο βάθος του πτυχούς του παιδίους ή σε στα άκρα. Ακόμα τα... ερώτηση. Τα καμία, Πέρα, παιδιά τι, πόσο, μέχρι πόσο ηλικία εννοούμε. Εν μικρά, ε, ε, ή, το, παιδιά, το, το, λέει παιδιά, το άρθρο μωρό και πισίνα δεν ξέρω εγώ μέχρι 10 χρονών. Εδώ λέει 5 ας το πούμε αλλά ας πούμε και 8-9... Ναι. Σωστά. Εγώ θα έλεγα ναι, μέχρι αυτό είναι μια καλή ηλικία. Εντάξει, μεγάλο το παιδί. Λοιπόν, το δεύτερο πάει σε προσωπική πισίνα. Όταν έχετε λέει, την πισίνα μέσα στο σπίτι σας, που δεν είναι πολύ ρεαλιστικό, να βάζετε φράχτη που να διαχωρίζει το σπίτι σας από την πισίνα. Μπορεί να είναι σε κισμό, στη Θεολογική και οπουδήποτε, ναι. που είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει και πισίνα σε έναν οικισμό. Ναι, δέκα σπίτια για μια πισίνα. Νομίζω ότι και ήταν και είναι μια περίπτωση λοιπόν, αυτή. Πολύ... Πολλά παιδιά που πνίγονται βγαίνουν στο σπίτι τους και πέφτουν μέσα στην πισίνα. Λοιπόν, λοιπόν. Τοποθετήστε ένα περίφραγμα. Πώς γίνονται το σπίτι τους των, των 3 γύρω από τις τέτοιες πλευρές της πισίνας που να έχει πόρτες Κάτσε να πω όμως τι είναι ναι, <laughs> ναι, αλλά Κάτσε να πω την περιγραφή λίγο και μετά σχολιάσεις <laughs> που να έχει πόρτες οι οποίες να κλείνουν από μόνις τους <laughs> Τι είναι αυτή που την ανοίγει και με ό,τι την αφήνεις και που Α, και ναι, οκ. Okay. Τα χερούλια βρίσκονται ψηλά και να μην μπορούν να τα τα παιδιά. Αυτό νομίζω οπότε ότι αναφέρεται ξεκάθαρα σε, σε, σε επεισδήνα που έχεις εσύ ένας. στο σπίτι σου. Ναι, καλά φανέα. Αυτό το συγκεκριμένο. Ή στο σπίτι αυτό που είπε ο Χρήστος, ξέρω. Ναι, ή αυτό που είπε ο Χρήστος. Εντάξει, γενικά είναι ένα καλό... Απλά άμα είσαι σε οικισμό δεν μπορείς να το ελέγξεις, Ή πρέπει ο οικισμός να το έχει ελέγξει για εσένα. Εντάξει, προβλέπουμε, συζητάσουμε τους υπόλοιπους και να προσθέσεις να βάλετε ένα φράσινο. Ωραίο. Τρίτον, μπορείτε να το προθετήσετε επίσης σε ένα ειδικό κάλυμα ασφάλειας πάνω από την πισίνα. Και αυτό το έχω δει να γίνεται ε... και βολεύει. Αλλά ούτε το κάλυμα ούτε φράξεις προστατεύουν από όλα τα παιδιά, πρέπει πάντα να είστε εκεί κοντά Έτσι Υπάρχει κάλυμα το οποίο Έχει το βάζει πάνω, πάνω στην, στο... στο... κλείνει ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά. Ναι, και κλειδώνει α πούμε και αν πέσει κάποιος μέσα, ουσιαστικά μένει πάνω στο κάλυμα. Εντάξει, το παιδάκι ειδικά θα το κρατήσει, δεν θα πέσει. Στο... Όταν κάποιος χρησιμοποιεί την πισίνα πρέπει να το βγάλει εντελώς το κάλυμμα Μην ανοίξει την άκρη, να μπει ναι, Γιατί να, να, να, ε, να πάθει σε Μπορεί να Το το για ε, λοιπόν πάμε στο 4 έτσι Να έχετε εξοπλισμό ασφαλείας όπως για παράδειγμα στο ΣΥΒΙΑ κοντά στην πισίνα ...επίση ένα τηλέφωνο είναι αναγκαίο εντάξει το τηλέφωνο δεν νομίζω είναι πρόβλημα το τηλέφωνο δεν νομίζω είναι πρόβλημα γιατί με τα κινητά που έχει ο καθένας θα είναι ούτε. εκεί Ωραία λοιπόν, τώρα το ΣΥΒΙΑ όντως πρέπει να υπάρχει ε, ώστε πρέπει και πρέπει να πας κοντά το το να μπορείς... όχι απλά ακόμα και αν πας να το... άν δεις να πνίγει και πας να το βοηθήσεις να το δώσεις να κρατάει κάτι για να μην... Ή μπορεί να... εντάξει να μάθει και το παιδί να το χρησιμοποιεί έτσι και επίση τα πέμπτον, τα παιδιά να χρησιμοποιούν για το κολύμπι μόνο εγκεκριμένα σουσίδια και όχι λοιπές, φουσκωτές, αϊδίες, παύλα, Έτσι. μισάκια και δεν ξέρω παύλα τι. ή τώρα η εξερευνήτρια, α πούμε, ναι. σε, σε Γιατί σουσίδιο. Γιατί δεν τους δίνουν ασφαλείας και, αυτό που δεν, είναι και πολύ... δεν προστατεύουν τα παιδιά. Και να είναι στο πολύ παρά σαν τέτοιο... α, το, το, το παιδί του δεν χρειάζεται <laughs> μπορεί να είναι <laughs> Το έκτο, πιστεύω ότι δεν το κανείς, τα άτομα που προσέχουν τα Λιμπούν, θα πρέπει να γνωρίζουν καρκινογνωριστική ανάνυψη. Αυτό μάλλον αναφέρεται σε άτομα τα οποία είναι στην πισίνα για να. ή και σε σένα. γιατί μπορεί ή να το ξέρει που... και εσύ. Πώς το δίκιο. Άλλα... Ε, ναι, οκ, okay. να πούμε ότι. τη λέει μετά, είναι καλό και εσύ να πάρει μαθήματα mm. πρώτων βοηθών. Ε, αυτό εντάξει, πιστεύω ότι. Α, και μπορεί να το, το, το κάνει και ζημιά, δεν ξέρει και προσπαθεί να το. Ναι, ναι, φανερά. Ε, καλά, όμω ε, στην ανάγκη να μοιάζει κάποιο να το κάνει. Λέει ότι όταν δεν μπορεί να το κάνει, εσύ και αλλιώ το που γιατί άμα δεν το κάνει, πεθάνει. Εντάξει. Εύδομον. Απομακρύνετε όλα τα παιχνίδια από την πισίνα όταν τελειώσετε. Αυτό είναι γιατί μετά το παιδί να γύρει να το πάει μόνο του επειδή το θέλει καππούλου yeah. και να φύγει. Και πέσεις, να πέσει μέσα κατά έχουμε... λάθος. Πότε τα παίρνουμε όλα και ήσυχα ζούμε. Μετά από κάθε χρήση της πισίνας σιγουρευτείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που έχετε τοποθετήσει, φράχτες, πόρτες, οσίβια και καλύματα είναι σε κατάσταση που πρέπει. Ποιος να το βάλει πρόχειρο το κάλεσμα και φύγει, α πούμε, σιγουρεύει ότι είναι και έτσι πως πρέπει να είναι. Ωραία. Επίσης είναι σημαντικό να με ε, τα παιδιά μεγαλύτερα από το 4 ετών να κάνουν μαθήματα κολύμβησης. Οπότε μειώνετε δεδομένα τα... η Ναι, σίγουρα. Ή τέτοι... πιθανότητες να την χειριστούμε. Να το μάθεις και εσύ, βέβαια, Εντάξει, Απλά ε, να ναι, ναι, ναι, του... ξέρει. Να, να μην είναι και μόνο και με το σύμβιο και... Και μικρότερα το 4 ετών, α Μην αφήνει τα παιδιά να κάνουν βουτιές σε ξέβαθα νερά. Και επικά, δηλαδή μπορεί το παιδί να πάει να κάνει από το βράχο και σε μια παραλία, έχει 10 μέτρα βάθος. Βάθος. Για Εντάξει, και σε πισίνα, σε, σε κάποια μέρη ναι, σε, μπορείς είναι βαθύ, κάτω, σε κάποια αυτό είναι για τη θάλασσα γιατί νερά όταν το δεν είναι γνωστό, ναι, ναι. Ε, ουδέποτε να αφήνετε τα παιδιά σας να μπουν μέσα στο νερό σε περίπτωση κινδύνου καταιγίδας. Ε, υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος να το έχω χτυπήσει και so αυτός. Το ξέρω αυτό. Ναι, το είναι καλός yeah. του νικητής right. οπότε ειδικά σε που είναι ανοιχτές περιοχές, δεν είναι πολύ yeah. πιο yeah. yeah. yeah. δεν να... είναι yeah. τόσο yeah. ψηλέ επίσης, yeah. αλλά... Εντάξει, Λαβά δεν το είναι το πιθανό γίνει, αλλά καλό είναι το Εδώ υπάρχει Τι και... Ή θάλασσα αυτό, Εδώ υπάρχει και... Ξεκάθαρη εξ... αυτό θα ότι στη δεν είναι το θάλασσα έχει ξέρω, αλλά δεν για Δεν έχουμε καθόλου υπάρχει περίπτωση η κατηγίδα σας, ας πούμε. Νομίζω ότι, δηλαδή το τονω βγηνικά δεν είναι ο του ηλεκτρών. Έχω φτιάξει. Όχι, είναι, δίν τον νερό. Απλώς δεν θα έχει τόσο μεγάλο. Καλά, κλείψεις ένα και ένα νερό, α πούμε. όχι ναι, αλλά δεν θα τραβήξεις, δεν θα τραβήξεις τον κρεβνώτηρο, τον τραβήξεις. Μην αλάμαχ τις πίσω τον νερό, ας σε σε πάρεις, πούμε. Ναι, θα τις βεις να το καθάρεις. Γιατί Καθαριστής ο Γιώργος ο βδύδης ο κόσμο, τον κόσμο. Καλά, αμε κοντά, έτσι, άμεσα χιλιόμετρα μακριά. Και τελευταίο, να θυμάστε πάντα ότι τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν και από άλλους χώρους που μπορεί να υπάρχει νερό, φως κοντά σε πισίνες, δεξαμενές, μπάνιο, γι' αυτό χρειάζεται η ίδια προσοχή από μέρους των εργωνίες όπως και στις πισίνες. Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρει κάτι για φαγητό. Να μην είναι, κάνουν μπάνιο μετά το φαγητό. Ναι. Ε, καλά αυτό είναι... Είναι γενικώς γωστό. Είναι, ναι, γενικώς Οκ, okay, εντάξει. <Σήλιο> για πες άγγελες, με αυτό το τρικαλινό ποδηλατιστή τι έγινε. Το Βάσκο. Το Βάσκο. Λοιπόν, δεν Άσκομαι... είναι εδώ. Το... Είναι Βάσκο στην Ισπανία, ή στο Βάσκο. Όχι, Βάσκο είναι στο επίθετο. <laughs> ε... Στέλιο Βάσκο. <σταλείο> βάσκο. Ήταν παλέμογος ποδηλάτης της AEC, <σταλείο> ο οποίος έχει κατακτήσει παγκόσμια υποταθλήματα και δεξιότητες. Λοιπόν, αυτός έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντο και την οικονομική βοήθεια προς παιδιά της Αφρικής. Πώς δεν ξέρω πώς συνδέονται, αλλά είναι αυτό είναι εικό... το κίνητρο του τέλος πάντων. Okay. Ξεκίνησε με ποδήλατο από τα τρίκαλα για να φτάσει ως η Κωνσταντινούπολη και να ξαναγύρει πίσω στα τρίκαλα, συνεχόμενα χωρίς να σταματήσει ούτε δευτερόλεπτα. Ε, καλά εντάξει αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολή. Έτσι. Ε, φαντάζομαι ναι, σου πού να για δύο λεπτά, τρία λεπτά για να πιει, να φάει κάτι ενδεχομένως, <σταθέλεσαι> αλλά σου πούμαι ήταν non-stop. Ή... Πόσες μέρες θα το έπαιρναν. Αυτό ξεκίνησε την στις ε... 18 του μηνός και θα έρθει στις 20 του μηνός το βράδυ πίσω στα τρίκαλα, δηλαδή τον έπαινε 2,5 ώρες 2,5 ημέρες μισή... ώρ, Κάτσε ρε και σύ! 56 ώρες έχει υπολογίσει Μου φαίνεται πολύ λίγο Για πόσα χιλιόμετρα είναι να γίνει στα χιλιόμετρα Είναι 1660 χιλιόμετρα λέει Ά, Τρίκαλα, κουσεντούπλου, κουσεντούπλου, κουσεντούπλου, τρίκαλα κοσέντουπλου, κοσέντουπλου, τρίκαλα Πήγαινε λίγο γρήγορα φαντάζομαι. Καλά ποδήλα το έκανε, κάποια στιγμή να πήγαινε και κοίταρα γρήγορα mm -hmm. Φαντάζομαι, κάτι φορές ε, και έγινε τελικά μαζί του ήτανε, ε, δεν είναι μόνος που πλάι έτρεχε, είχε μαζί του παίρνει πολύ καλά στα νοφόρα, 4 αυτοκίνητα χορηγών που κάνουν τη διαφήμιση τους και πληρώνουν τα έξοδα, ένα μίνιμπας είναι αθέσον κτλ. Αλλά τελικά ε, τι έγινε. Bon, τελικά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε και ξεκίνησε να γυρνάει, αλλά μετά την κομμωτέρια άρχισε να έχει συμπτώματα κόποσης. Λογικό έτσι, που δουλατούσε σχεδόν 2 με συνεχόμενες χωρίς ε, σταματειμούνται, προϊόνται βάλει ούτε τίποτα και καθώς έφτανε στην Θεσσαλονίκη, λίγο πριβγή στην εθνικη οδό Όβο Θεσσαλονίκης-Αθήνας για να πάει το δρόμο για Τρίκαλα, ε, σταμάτησε και για προληπτικούς λόγους τον γύρισε πίσω το Ο στον φόρο, σαν Τρίκαλα. Δηλαδή, ουσιαστικά ε, κάπου του δρόμο. Έκανε δηλαδή από τα 1600 χιλιόμετρα τα 1300 πάνω κάτω. Να τα κατάφερε. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, mm -hmm. έκανε πάρα Η προσπάθεια ήτανε... πλέπλα 54 ώρες συνεχόμενης ποδηλασίας, είχε 300 χιλιόμετρα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm -hmm. Μπράβο, μπράβο. Και τι ηλικία έχει αυτός? Αυτός είχε ηλικία... δυναμικός, ήταν να σκεφτούμε ότι ήταν παλέμαχος, οπότε ήτανε μεγάλος, σχόμη, στην γύρω στα... 50. Ε, πλέπετε να γυνιά, 40, για 50, 40, 50, 50, να μην ήτανε... Mm -hmm. χαραβαγή Okay. Όταν εντυπωσιακό ακόμα και σαν σκέψη το, το έχει με αυτό. Δεν πειράζει που δεν κατάφερε, την επόμενη φορά. Τελειώντας, πριν κλείσουμε, νομίζω πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα που όλοι περίμεναν για τις προτάσεις σχετικά με τους προορισμούς, τους καλοκαιρινούς που πρέπει κάποιος ε... Έλληνας ή ξένος που το podcast να ακολουθήσει και αυτό το καλοκαίρι, το και έχει νόημα ε... για να διασκεδάσει και να περάσει την άδεια από τη δουλειά ή ε, και άλλες άδειες που μπορεί να βρει Εγώ μπορώ να... ...και κάτι άλλο από το slogan όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Σε θάλασσα και χτέ. Φέει. Λοιπόν έχουμε εδώ πέρα το top 10 των ελληνικών παραλίων. Οι 10 καλύτερες μπλάζ. Γενικά από εκεί και να πάτε ήταν ωραία, ας πούμε πούμε αυτέ ήταν οι 10 καλύτερες. Καλή παρέα να έχετε. Καλή παρέα βέβαια. Και καλή ηγείο να πούμε. Λοιπόν πρώτο βραβείο είναι να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ανάποδα. Ξεκινήσουμε από το 10. Από το 10 ξεκινήσουμε από 10 το βραβείο. <Τα τελείωνα> Κάτσε πάνει, στα... στην παραλία Φαλάσσαρνα στο Δήμο Χανίων. Καπάτε τη αυτή, με θες όνομα. Εκεί τα είδα. Είναι φάστα. Είναι γνωστή. Αν πας επιδοχεί θα έχει ταμπέλες και για παντού. Λοιπόν πάμε καλύτερες παραλίες. Δεν έχουν ταμπέλες. Είναι πολύ το Μπορεί να μας δει Γιατί, πω Εντάξει, τώρα λίγο πιο πολύ αναφέρεται στο σωρά, φυσικό τοπίο κτλ. Να σου πω. À, μπράβο, πάει ο άνθρωπος, θα καταστρέφει όλα. Να σου πω. Τώρα που είπε την εξήγηση δεν έχασε πολύ <laughs> μεγάλη κουβέντα. Τι δεν έχασε? Τώρα που είπε την εξήγηση δεν έχασε πολύ μεγάλη κουβέντα που είπε πριν. Ε, καλά, είπαι, πάμε στην 9 και θα δούμε. Οκ, okay, πάμε στην 9. Λοιπόν, το είναι το βραβείο, πάει στην... Ε... Καλογρια. Στην καλογριά. Στην καλογριά. Στο δήμο. <στά> στο δήμο. Αχαία. Στο δήμο. Αχαία. Λαρισιού. Λαρισιού. Άρα η η παραλία στην Κρήτη, η ένατη στην πελοποννησο Στην Όρλανδη πάμε στα Ιπτάνισσα, στην παραλία του Γέρακα, στην Ζάκηθρο. Αυτή είναι γνωστή. Oh, oh. Αλλά εδώ oh, η φωτογραφία... Εδώ πρέπει να ρωτήσω εδώ. Είναι αστρογέρακα ή κάτι αλλο Όχι, είναι και το Γέρακα. Α, οκ. Δηλαδή είναι... Είναι γέρακος ο κοινός. Ναι, κόκκινος. Τέλος είναι που πάει εφήστο. Δεν το βλέπω, στις κουναριές. Μας που εγώ, στο Δήμο Σκιάθου, στην Μαγνησία. μαγνησίας το λέει, Άρα, είναι οι κουναριές. Είναι κουναριές, εκεί πέρα κάνεις την μπλάς και τώρα κουναριές. Η Κιάθος ανήκει στο... Σωνομού, είναι και ο Βόλος του, Μαγνησίας. Τι είναι το χουνάρι. Λοιπόν και μια παραλίγα κοντά μας σχετικά το έκτο βραβείο στο Δήμο Τόρε, ονεις Καλκυρικής, στην παραλίγα της Άφης. Ε... Εγώ που μειώνω στη Σάρκα είναι και τόσο εντυπωσιακής που μειώνω. Να, έχεις πάσει αυτή την παραλίγα. Ναι, ναι, είναι που είναι το χωριό, χωριό ας πούμε. Αυτή είναι από κάποιο κάμπινγκ εκεί κοντά, ας το πούμε. Γιατί αυτή είναι στο χωριό, δηλαδή όλο, είναι το, τα σπίτια και μετά κρυνάει άμμους και η παραλίγα σπου. Εντάξει είναι καλή παραλία γνωρίζω. Ε, και καλή είναι σου, αλλά και ναι το ξέρω. Πάμε στο πέμπτο βραβείο, σαν να στο... το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η παραλία λέγεται Κάθισμα, είναι εκεί πέρα που πάσχει η το κάθισμα. Mm. Και είναι στο Δήμο Λευκάδας, στην Λευκάδα. Στη Λευκάδα, στην Περαλία έχει... Ώρες, ναι. Παραλίας, ναι. Θα δείτε και πιο μετά. Και πιο μετά, είμαι στο πέμπτο και έχει κι άλλος που κάνει. Καλά, μην περιδιάζει τον κόσμο. Εντάξει. Μπορεί το τέμπτο βραβείο πάει στην παραλία Ζαχάρο, στο Δήμο Ζαχάρο στην Ηλία. Στην Ηλία. Πάλι πελοπόννησού ο άλλος σου. Αυτά δεν πέρσι. Τι παραλία. Τώρα δεν μην... <laughs> <laughs> <τώρα μην> προβοκάζεις <laughs> από τίποτα. Έτσι, <laughs> <laughs> δεν καήκαν πέρσι. Τραγικέ. <Tragicame. laughs> <laughs> λοιπόν, τρίτο βραβείο. Πες το Το τρίτο βραβείο πηγαίνει στον Άγιο Προκόπιο. Στο Δήμο Νάξου. Κυκλάδες δεν είχαμε. Πρώτη κυκλάδες δεν είχαμε, δεν είχαμε, δεν είχαμε άλλο. Κυκλάδες λοιπόν. είναι πρώτο είναι entry. Οκ, okay. εντάξει. Κυκλάδες πολύ για τα σπίτια της παρελίγης τόσο. Λοιπόν θα πω το δεύτερο ο <στο> <στο> και μέσα στο πρώτο άγγελο. Στο, <στο δεύτερο έχω πάει. Στο το ο ευρωβείο έχει πάει, είναι παρελία Μύρτος, στο Δήμο Πιλαρέων, Κεφαλινία. Στην κεφαλόνια. Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη παραλή, γιατί έχει ρεύματα τα οποία αλλάζουν συνέχεια κατευθύνσεις και καρχαρίες. Φοβολή. Και εκεί που κάθεσαι, μπορείς να σε κοιτέρουμε έξω, να κτήκει να πατάς και να σε πάρει το ρεύμα και να σε πάει μέσα στο δευτερόλεπτο. Ωραία, με αυτό είναι κινητά. Και πρώτο βραβείο! Και πρώτο βραβείο, η παραλή που έχει ψηφιστεί εδώ και ψηφίστηκε για πολλά χρόνια ως καλύτερη όλου του κόσμου, ξέρω εγώ. Πάλι το πάλι αφιριφίδι ρολιφάζει. Λοιπόν, είναι στο Δήμο Πολωνίων, στη Λευκάδα, η παραλία Ποχτοκατσίκκι. Να πούμε ότι εκεί πέρα έχει φίδια, να ξέρεις. Έχει πάλι μια φίλη μας και... Και έχει φίλη μας δίνει έχει φίδια. Το γραφείο. Λοιπόν... Η φίλη μας γραφείο, ποιο είμαστε... Λοντά στο Ποχτοκατσίκκι είναι η παραλία Ναβάγιο που επίσης ψηφίζεται από τις καλύτερες όλ <σίλου> Αλλά έχει το κακό ότι μπορείς να πας το μόνο με σκάφος. Έχει και μπαρναβάκι. Μπας όχι δεν έχει. Έχει, έχει το πρώτο κατσίκι. <σίλου> που έχει βυθιστεί παλιά και έχει βγει στην ακτή τώρα. Πssς. Εντάξει όπως έγινε. <σίλου> και είναι από τις καλύτερες παλίδες του κόσμου που πτήθη. Αλλά πας μόνο με σκάφος άμα έχει. Με... Δεν έχει δρόμο ούτε με δελτία ούτε με τίποτα ούτε. δεν ξέρω αν έχει. Το πρώτο κατσίκι λες τώρα. Το πρώτο έχει και μπαίρες και και θα πάνε Και τα τρώνε τα κατσίκια τα, μια από αυτές μια οποιαδήποτε φωτογραφία, άμα πάτε γιατί είμαι σε να πάω. Σωστά. Εγώ θα πάω το iRipple, δεν ξέρω. Εσύ σωστά, εντάξει. Λοιπόν, καλά μπάνια. Ξέρω <Πιζέρω> αν θα πρέπει να είμαστε στεναχωρημένοι που τελείωσε ακόμα μία σεζόν ή αν θα πρέπει να είμαστε ξέρω, ευτυχισμένοι που καταφέραμε να κάνουμε ακόμα μία σεζόν για αυτή την εκπομπή που αρχίσαμε πέρα από 2,5 χρόνια περίπου ε... και επιτέλους έχουμε χρόνο και για δύο κοπές. Γιατί αυτό μας κρατούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσαμε να πω. Βέβαια πάρα πολύ, όχι. Δεν ξέρω για σένα. Τότε θα είναι πόσο το επόμενο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι λογικά Σεπτέμβριο όχι, okay, θα, θα, το... και... θα πούμε και ένα έκροπτο πιο πριν. Θα το κοστολογούσα. Α, ε, εντάξει, το έκροπτο δεν θα είναι επεισόδιο music. Θα είναι έκτακτο. Άλλο θα έχει μια κουμπί για... Αυτό το έλεγα πιο μετά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι το επόμενο πραγματικό episode newscast να το... θα πρέπει να δρομολογηθεί κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Ωε. Κάπου εκεί πιστεύω ότι πρέπει να το περιμένουμε η νεκροατέστη. Βασικά πάντα λέμε ότι μπορεί να κάνουμε και ένα ενδιάμεσο στο καλοκαίρι, αλλά πότε δεν κάνουμε. Ας το ξαναπούμε για τις υπεύθυνες. Ε, μπορείτε. Οπότε δεξίσαμε, έχουμε ένα πόιμο με δεξί έπεινα να κάνουμε. Ε, εκτός που του έτσι... ενδιάμεσου... Αγγελά, πώς έγραψες αυτό το ξέρει. Okay, από σένα εξαρτάται. Το... Εκτός από το ενδιάμεσο, να πούμε αυτό που ξεκίνησα δηλαδή μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή λογικά, ίσως και στο τέλος της, θα δούμε ένα λόγος θα, πότε θα βρούμε τον χρόνο για την νύχση και όλα αυτά, ε, θα βγει ένα έξτρα ηχητικό επεισόδιο, δεν είναι newscast, οπότε δεν το λέμε newscast, ε, το οποίο θα αποτελεί ουσιαστικά μια συνέντευξη με κάποια σχόλια σχετικά ημί, θα δούμε αυτό πώς θα είναι. Ε, από μία πειραματική θεατρική ομάδα που, εδώ της Θεσσαλονίκης, την θεατρική ομάδα Πούπουλο, ε, τις οποίες παρακολουθήσαμε με το Χρήστο μία παράσταση που ανέβασαν για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δύο, δύο το εμφανίσεις το τμήμα των Λίκων, Το τμήμα των στο θεατρικό η τραπεζαρία του Γκέρνη. Ε, θα μας μιλήσουν τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα για διάφορα πράγματα, όπως για το ε, πώς να η ομάδα τους αυτή, τι κάνει, ε, πώς μελοδικά. μπορεί κανένα να συμμετάσχει, μελλοντικά τους σχέδια, του σχέδια ε, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να ανεβάσουν το θεατρικό αυτό και τι feedback πήραν τον κόσμο που το παρακολούθησε και άλλα πολλά. Αν το Paymedia αυτό μες την εβδομάδα που έχετε, το θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και πρωτότυπο. Ναι και φαντάζομαι ότι σε εκείνο συγκεκριμένο επεισόδιο η συμμετοχή του κόσμου θα είναι καλή όχι μόνο για το site το δικό μου που το, το λέμε κάθε φορά αλλά και για τα παιδιά που μπορούν να πάρουν ένα feedback από τον κόσμο για το πώς τους φάνηκαν σαν φωνές πια και όχι σαν άνθρωποι, δηλαδή αν δεν τους ξέρετε ήδη. Ωραία, επεισόδιο νέος newscastς για 14-21 Σεπτεμβρίου μάλλον ναι, εκτός ναι. αν υπάρχει κάποια έκρηξη το διαδίκτυο. θα μετρήσεις κάποιον άλλον <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και μπορώ να ησυχητικό χειρική συνέντευξη μέσα στη εβδομάδα. Και μια που λέμε για ηχητικά. Μπορεί ναι. και ο κόσμος να μας στείλει ένα ηχητικό σχόλιο, αμα θέλει. Το πάμε, και στην αρχή, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το βρήκα θα κάνουμε. Ού. Θα κάνουμε χιόν, φωνής. Μπορεί. Για να πάρουμε νέο άτομο. Εγώ να Οπότε Θα αφήσετε τη φωνή σας. Θα αφήσετε τη φωνή και φύγετε. Θα αφήσετε τη φωνή σας στο, Άγγελε. Στο 231 70 2 Ψηκώνετε το σταθερό, το κινητό, το skype ό,τι νομίζετε. Και διαβαίνετε. 2,31, <καλώ> Δεν θα απαντήσει κανένα στο τηλέφωνο, πάμε μόνο ο τηλεφωνητής. Μην ακωθείτε ποιος και θα πω, το σηκώσει και οχτή θα απαντήσει. Τηλεφωνήστε πλάκα, σας άπλωμα άτομα έτσι. Δηλαδή, κάντε... Πώς, το η γυναίκα. Γιατί υποκαταποντήμησε η γυναίκα είναι... Πολύ εμάς αυτή καμία. 1,72. Καλώ, πλάκα, παίρντε αυτό το νούμερο, αφήνε το σχολείο σας. Και είναι το νούμερο που με εμείς το ακούμε ηχητικά μέσω MP3 που θα μας σταλθεί στο email αυτόματα. Ωραία, το Free32 εκεί. Ξεκινάμε. Πάμε. Και πείτε ό,τι θέλετε εκεί μέσα, επειδή μου. Πείτε σχόλια για το 12 έτσι. Σχόλια, ήρετε, σχόλια ήρετε, για το επεισόδιο που ακούσατε, για κάποιο παλιό, για κάποιο άνθρωπο, το καημό σας, την απορία σας ή ξέρω εγώ τι άλλο να το πείτε. Το βρίσκημό σας, το ποιναινίκη σας. Επίτη άμα θέλετε να δημοσιευθεί όχι, άμα περιμένετε απάντηση όχι, ποιος είστε ή άμα θέλετε για να δημοσιευθεί. Ποιος δεν είστε ποιος και προτείνετε αμέρι για διακοπές. Κάτε προτάσεις, κάνε θέλετε, αλλά όλα αυτά στο 2.31.22 είναι εντελώς θεμελιώδητα. Επίσης να πούμε ότι ο Pop can't buy it είναι χρέωσης αστικής. Αστική. Δηλαδή και την Αμερική ακόμα να πάρετε πλέον θεστική χρέωσης. Έτσι, αυτό είναι για τις ομολογιές. Εhm... Τι Αυτό πότε μην σκεφτείτε το όχι, είμαι στην Κρήτη, τώρα θα πάω Θεσσαλονίκη και θα χρεωθώ άπλια. Θα χρησιμοποιηθείτε όσο και αν πάρετε πάλι στην κρίτη. Καλησπέσεις. Bon, Περίμενε με σχόλιο. Και μέχρι τις 14 ηκοσυμείες, πούμε... Μάλλον θα Τελειώστε. Δεν θέλω να τελειώστε, παιδιά. Oh, Μην με... τελειώσουμε. Μήχε, δε... Τι θέλεις να πούμε άλλο. Εγώ λέω να πούμε που μπορεί από... να πάρει η αφίστοκο. Πού πού... Σε ποιο χρόνο μπορεί να πάρει εφείς, το COVID ή ε, ότι είναι και μια προσπάθεια <laughs> της Viva το αριθμός αυτός, είναι Viva Lamped. και χειμώς, Βίβα ε, είναι Viva Lamped. Η εταιρεία και η Viva το είναι αυτή και μας το κάνουν εδώ τον αριθμό αυτό, οπότε να τους, τους μεγάλο ευχαριστώ και ο αριθμός είναι 3 είναι ειναι Λοιπόν, να <laughs> καλέσετε. Έτσι το πάντοτε θα το τελειώσω εγώ, δηλαδή εντάξει. Το ο του το τελευταίο Τρίτη σεζόν. Τρίτη σεζόν. Τρίτη σεζόν. Της τρίτη σεζόν. Της τρίτη σεζόν. τρίτη σεζόν. Της τρίτη χρόνια. Εγώ νόμιζα είναι δύο σεζόν. Έφτασε στο τέλος του. Σας ευχόμαστε. Καλές διακοπές. Καλά περάστε που πάτε. Από το Χρήστο, τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Γεια σας. Εγώ δεν είπα. Αν δεν πες. από το Χρήστο, τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Γεια σας.